Ανισυχητική άκρηση αύξηση να Αυτή την άκρηση φταίει ο κόσμο, κύριε Γεωργιάδη. Ασφαλώς και φταίει ο κόσμο. Ποιο φταίει, Ο υπεραστικό. Ασφαλώ και ναι, είναι η απάντηση. Μα προφανώ. Ποιο θα φταίει, μην Είναι πολύ βολικό να φταίει ο κόσμο. Πάντα να φταίει ο κόσμο. Όχι κόσμος, και σε άλλα φόρη, Δεν θέλω τέτοια Τι αυτά τα, τα υπερασπιστικά του κόσμου. Όχι, δεν θέλω να υπερασπιστώ τον κόσμο. Μισό. έρχεται ο σειρμό του μετρό. Πάνε όλοι να μπουν μέσα στο σειρμό. Ποιο εκεί. Έρχεται το λεωφορείο. Ένα λεωφορείο. Πόσοι χωράει. Πάνε να μπουν πώς όλοι. Κάτι. Θα δουν πώ θα ξέρετε χωράει άμα δεν του ε, στριβάξουμε. Ναι, θέλω έχεις να μια, πω, έχεις στριβάξουμε. Έχει μια κονσέρβα. Ξέρει πόσου σαρτέλε χωράει άμα δεν το γεμίσει σαρτέλε. Ο κόσμο φταί. φταίει. Φταίει ο κόσμο. Πάει να βρει, να πάει. Θέλει δουλειά ο κόσμο. Γιατί να θες δουλειά. Γιατί να, να μην να αγοράσουμε το άλλα 500 ε, φθινιάρικα λεωφορεία του κόλου από κάποια χώρα άλλη που δεν τα θέλει. Και εσύ το πα, μιλά ρεαλιστικά. Και εγώ είπα να το πάω ότι ο κόσμο θέλει να παίξει στη γραμμή του Άδωνη. Και συνεχίζει εσύ, Αγνίσιο ε, αριστερό, που δεν έχει ευληγησία πνεύματο. Ναι, και συνεχίζει. Εσύ την ευληγησία του την το βρίσκει με τον Άδωνη, ακούγοντα τον Άδωνη. σω ή να λέει ότι φταίει ο κόσμο. Το βράδυ με κάποιο τρόπο θα τα πει και ο Πρωθυπουργό στο διάγγελμα. Ότι ο κόσμο θέλει. Ποιο θέλει. Πού φτάσαμε να χάνουμε σειρέ στον Έρφλιξ ή να βλέπουμε Κυριάκο τόσο η σειρά. <laughs> κάνει ένα διάλειμμα mm. να πώ σήμερα που θα ανακοινώσει ότι μετά τη μία το βράδυ όλοι σπίτια. Θα βλέπεις Νέτφιλξ μια τι χαρά μου. Τι γίνεται άμα σε ένα σπίτι το βράδυ. Εδώ, Εδώ δημιουργείται. Εδώ... Τι θα. Θα Εδώ... αναγκαστώ να κάνω τον έρωτα μέχρι να φτάσει στο σπίτι μου. Τι η ώρα ξεμένει, κάνει τον έρωτα. Μετά τη μία είναι νόμο. Δεν γίνεται. Όχι, μετά τη μία. Οτιδήποτε μετά τη μία είναι σεξ. Μέχρι τι 5 το πρωί. Συνεχόμενο τι είμαστε. Εντάξει, τέλειω. Δεν χρειάζεται. Το πάμε, είμαστε παιδιμονεργάτε. Δεν ξέρω τι γίνεται αλλά μία ώρα με πέντε θα είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Τέλο. Άρα, άρα, τι θα κάνει. Άρα, γι' αυτό το κάνει. Ε, Ορίστε η κυβέρνηση. Τα ξενοκινήσια θα πάνε σύννεφο <laughs> και τα άλλα τα ξενώ. Θα κοιτάμε όλοι, θα πηγαίνουμε τώρα κάποιοι να κοιτάμε τα oh, ρολόγια. Sorry, oh, sorry, το κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. <laughs> πράγμα. <laughs> Μια και πέντε. Sorry, <laughs> Ή θα καθυστερεί λίγο. Αν <laughs> κλείσει ο φιλαράκο, δεν γίνεται. <laughs> <laughs> είχα σκοπό. Δεν, δεν, <laughs> δεν είναι. Αλλά ρίξη. ο Μιτσοτάκη. Αλλά να σου πει: Θα βγάλω του δρόμου τώρα να με γράψουν. Όχι, κάτσει, θα κάτσει. Το να φά το πρόστιμο καλύτερα. Καλύτερα να φά άλλο. Ένα από τα δύο θα φά. Πιο θα χαρίσει και πολύ. Ναι, εντάξει, οπότε είναι επιλογέ όλα αυτά. Ο Άδωνη, λοιπόν, όχι μόνο λέει ότι φταίει ο κόσμο, δεν έχουν την τροπή και βγαίνουν και λένε ότι φταίει ο κόσμο. Να θυμίσουμε ότι τη μέρα εκείνη στη Σαντορίνη που ανακοίνωσε το άνοιγμα ο Πρωθυπουργό με το Ιωβασίλεμα των συνόρων ναι. μα στον τουρισμό, είχαμε. 10, όχι, του δεύτερου τέλου. 19 κρούσματα. Ναι. 19. Μετά τον τουρισμό, ξέρουμε όλοι τι έγινε. Ή τι έγινε, έγινε ακριβώ. πολλά τεστ. Τι γίνεται πιο πολύ, <laughs> πιο... Ρεαλισμό βράζει Και κάνω εγώ το ναι. ρεαλισμό. Λοιπόν, ο Άδωνης όχι μόνο βρήκε τους ενόχους ότι ο κόσμος φταίει, σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν φταίει σε αυτόν τον τόπο, φταίει ο κόσμος. Γιατί είναι αυτό που είναι ο κόσμος. Και καλά να... επόμενο τέτοιο θα είναι καλά να πάθετε. Γενικώ είσαι φρονιμότερος όταν φταίσεις. Οπότε, σουρήχνει τα φτεσιμάτα. Είναι, όλα. Να ε, είναι αυτές. βολικό να φταίει ή να με φταίει αυτό. Ναι. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Τα έχουν κάνει σύσκατα. Από... <laughs> όχι από τη Σαντορίνη. Okay. Από από Σαντορίνη Κάτι Σαντορίνη, ας πούμε, το δεύτερο. Το το δεύτερο τα έχουν κάνει σύσκατα και σε λίγο, σαν τα κοτόπουλα, θα πεθαίνει ο κόσμο από ένα ή όπου δεν υπάρχει κατά τα άλλα. Τα κουταλάκια θόρουν, οι παπάδε. Η που δεν υπαρχει κατα τα τα κουταλακια θορουν οι <laughs> παπαδε η λαβίδα, παρακαλώ. Καρά... Λαβίδα ροκα που λέμε. Αυτό ακριβώς ναι. Οπότε. Αθώθηκε ο άλλο στην Κέρκυρα, ο παπά. Αθώθηκε. Ε, γιατί εντάξει. Μα είναι ο νόμο του Θεού, ή... είναι ανώτερο, λέει από τον ρόλο. Δεν, δό... δεν είχε στο μυαλό του ότι ελάτε με ό,τι φοράτε, γιατί έτσι θα πάτε άψαλτη. Ο οποίο Κέρκυρα <συρίζει> είπε, θα βγαίνετε στο πρώτο κύμα και θα στέλνετε Β6 που ήταν για την άθληση. Ναι, ναι, ναι. Και θα μπαίνετε στην εξή τρέχοντα. Για να είναι καλά τζόκινγκ. Και καλά θα κάνει προσευχέ εκεί και τα υπόλοιπα. Γρήγορα το σταυρό. Γρήγορα το σταυρό, δεν είναι Σαν αθλητή. Και μετά θα βγαίνει πάλι από τζόκινγκ, ότι γυρίζει. Θα είναι γοναρ αλλά α πούμε κάνω push-ups. Τα γυναικεία. Δεν γίνονται έτσι πρέπει να σου πω. Τα push-ups. Τα γυναικεία είναι με γόνατα το κάτω, δεν είναι. Το ανάποδο νομίζω ξάπλα δεν είναι τα push-ups. Mm. Ε, Πώ push το λέτε εσύ όταν ευαστάστηκα. Όχι, λάθο. Η Κιλιακή είναι ανάποδα. Έχει δίκιο. Τα push-ups είναι με γόνατα. Ναι. Τα μοντέρνα push-ups είναι, είναι push -ups, με γόνατα. Είναι τα γόνατα. Ναι. <laughs> έχει δίκιο, έχεις δίκιο. Για να μην κουράζεται, καταπονείται η μέση και τα Και όχι μόνο τα push-ups. Αλλά δεν έχει σημασία. Επειδή βγαίνει από την εκκλησία, λέω εγώ. <laughs> <laughs> Υπάρχουν δικαιολογίε. Ε, Παψηφίο ο τέτοιο, ο ο έχει τύπη εισαγγελέση εκεί πέρα να φωθεί, ε, δεν τίποτα, είναι και τα κίνητρα. Στην κορώτη του νόμο του Θεού, αυτό έχει μα. Τε ζωγραφίζουν οι εισαγγελέσει τη χώρα στι τελικέ μέρε. Μιώθω ε. πολύ η εμπιστοσύνη, μεγάλη δικαιοσύνη. Δεν είναι όλοι έτσι βέβαια. Όχι, όλοι δεν αλλά είναι πολύ βλέπω αρκετά. Είναι πάρα πολύ καλό και δίνει το τέμπου. Μια που το φερεσταν στον εισαγγελέα στην εισαγγελέα. Ο Άδων δεν λέει μόνο ότι ο κόσμο γενικώ. Πότε ξεκίνησαν όλα και από πότε ξεκίνησαν όλα και έχει ο κορονόει καλπάσει. Το 15ο ήταν βγήκε ο δεν το έχει πει ακόμα Α, αυτό, έχει πει. Όχι. <laughs> Αλλά τη ημέρα που έγινε η συγκέντρωση του εφετείου. Καταρχά, σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Όταν είχε προδοποιήσει, αν θυμάστε, ο κύριος Χαρδαλιά και ο κύριος Κικίλιας ο τέτοιου τύπου μεγάλε και πολυπληθεί συγκεντρώσει χιλιάδων ανθρώπων, ασχέτως του για ποιο λόγο γίνονται, για τον πιο ευγενή σκοπό να γίνονται, γιατί ήταν ένα ευγενέστο. Η συγκέντρωση ήταν ένα ευγενέστατο σκοπός. Ουδέ μία αμφιβολία. Παρά τα αυτά, ήταν χιλιάδε κόσμου, ο ένας πάνω στον άλλον, οι περισσότεροι χωρίς μάσκες. Άρα ξέραμε ότι θα ήταν παντελώ φύση αδυνατον, 14 με 15 μέρες μετά, να μην έχουμε των κοσμάτων. Ορίστε ποιο φταίει. Όχι μόνο ο κόσμος, ο κόσμος που διαδηλώνει φταίει. Ναι. Αυτή είναι η ενοχή. Πρέπει να έχει όμω μια πορτοψάλτη εκεί πέραν του τραγουδάκι. Γιατί, άμα oh. έχει πορτοψάλτη, αυτέ οι συγκεντρώσει επιτρέπονται. Ναι. Τα είδαμε έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Δεν κοινώνησαν όλοι αυτοί στο εφετείο. Δεν κοινώνησαν. Αν, Α, ήταν ένα, αν είχαν δει ένα παπά. Αν είχαν χιούμορ τώρα εκεί τα παιδιά. Βέβαια, ήταν πολύ σοβαρή στιγμή, δεν είχε τέτοια. Να δει έναν παπά και να κοινωνάει. Κανεί δεν θα μιλάει για τον αγόρι. Για τον Μια στην καρότσα. Και ένα με ένα κήρυγμα από εκεί, όλο θα σου να βάλει. Θα είχε γίνει λοιπόν η συγκέντρωση στο εφετείο έγινε 7 δεκάτου. Ναι. Το σύνολο κρουσμάτων στη χώρα ήταν 407. Ναι. 407. Χτε το σύνολο κρουσμάτων στη χώρα ήταν 865. Ναι. Στην Αττική. Γιατί το εφετείο, όπω όλοι ξέρουμε, είναι στην Αττική. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι στην Καστοριά. Ούτε στα στη Θεσσαλονίκη που μεταπλησιάστηκαν. Στη, στη Βιωτία. Σου λέω του νόμου τώρα που μπαίνουν και γίνονται κόκκινοι σιγά-σιγά στι αίρε. Στην Αττική στι 7 δεκάτου εκείνη τη μέρα είχαμε 194 κρούσματα. Ποσοστό επί των 407. 47,7%. Mm -hmm. Χτε είχαμε 8,65 συνολικά κρούσματα στη χώρα και 3,31 στην Αττική. Ποσοστό 38,3%. Όπα, τι γίνει, ταξιδέψανε. Ναι, θέλω Ήχαν να από... Από... Ε, αυτό, και το μεταδώσανε. Πήγανε, ε, Θεσσαλονίκη είχαν έρθει. Οι, οι παπάντζε του Άδων εξηγούνται. Μόνο αν όσοι ήταν στο εφετείο πήγανε στην Καστοριά, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη και, στο... και στη Βιωτία. Λοιπόν, η απόφαση για βγήκε το, η απόφαση το, από όλο το διευθυντήριο στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Κανένα ελαφριτικό. Κανένα ελαφριτικό. τι κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Εισαγγελέα τι κάνει. Αναστολή μόνο σε 12 κατηγορούμενου. Στου άλλου του δεύτερου. Ναι, αναστολή λοιπόν σε Σάλκο, Δήμου, Μαρία. Με μαριά. Ε, Παπαδόπουλα, Ντονακόπουλο, Καστερινό, Δασκαλάκη, Αρβανίτη, Αλεξόπλο, Μπούκου, Ζαρούλια και Κουκούτσι. Αναστολή μόνο σε αυτού. Όλο το διευθυντήριο στη φυλακή. Οπότε τα 7 άτομα. Που δουλεύει με αυτήν την ναι, είναι, οργάνωση. Ναι, ναι, ναι. Θα του δούμε σήμερα, φαντάζομαι, με βραχυολάκια και χειροπέδες γιατί ε, είναι μια εικόνα που φαντάζομαι όλοι το θέλουμε. Και, και που, το πολιτικό ναι. σύστημα σε αυτή τη φάση και το κατεστημένο τη χώρα σε αυτή τη φάση θέλει να του δει να μπαίνουν φυλακοί. Σε άλλη φάση του ήθελε, ήθελε έξω να αγαπήσουν. Και σε άλλη φάση αργότερα μπορεί να του ξαναθέλει να αγαπήσουν. Οπότε τώρα θα έχουμε αυτό. Άρα μπαίνουν μόνο ο Ρουπακιάς και οι 7 που ήταν παρόντε. Ο Ρουπακιά και οι 7 μπαίνουν. Ζαρούλια, όλοι αυτοί που ήταν ο το... μπαινε... Μπούκουρα που έκλεγε τα Πενιρλή του Μπούκουρα. Όχι, ο Μπούκουρα έχει αναστολή. Αυτό λέω, δεν θα μπουν όλοι οι μπαι... Πενιρλή. Ούτε η Ζαρούλια, μου είπε για αναστολή. Διαβάζει τα. Α, αυτή νόματα. ήταν η αναστολή. Ναι. Οι άλλοι θα μπουν. Οι άλλοι θα μπουν, ο Μπούκουρα. Κοίταξε να δει όμω. Συγγνώμη, δεν θα μείνουμε και χωρί Πενιρλάδικα. Ναι. Σωστό και με αυτά και με αυτά. Ούτε να μείνει η Ουρανίτσα χωρισμένα να έχει την οικογένεια στη φυλα θα έτρωγε από τον Μπούκουρα πενιρλή και πίτσε, Όχι. Τότε δεν το ρίσκαρε. Λοιπόν, αυτά με το δικαστήριο. Οπότε λίγοι όλοι αυτοί οι 5-5 χρόνια η διαδικασία. λίγη κάπω έτσι σήμερα. Φαντάζομαι θα έχουν το θάρρο, το σθένο και ο να πάνε μόνοι του να παραδοθούν. Όπω ξέρουμε, την ανδρία που έχουν οι συγκεκριμένοι. Ήρθα κυρία Τέρχιο, κυρία Πρόεδρε κτλ. Ε, να πάω να κτίσω την παινή μου που δικαιώσε έφαγα. Ναι, είναι από πας Σίγουρα, το πιθανότερο. Ε, ε, το, κλείνει αυτός ο κύκλος, γιατί κομπιάζουμε και εμεί γιατί να διαβάζουμε και παρακολουθούμε τι ακριβώς ε, γίνεται. Ε, οπότε, είμαστε συντονισμένοι. Αν κάτι προκύψει, έκτακτο θα πέρα από αυτά, φαντάζομαι μέσα στη μέρα η αστυνομία, όπως έχουν ανακοινώσει, έξω από τα σπίτια τους. Ναι, θα και, και, θα και μέρες. Να κάνει συλλήψη. Και θα κάνει τις συλλήψεις, θα οδηγηθούν στη φυλάκη. 13 χρόνια είναι το επίσημο, έχουν φάει 13 χρόνια χωρίς αναστολή. Σύμφωνα με αυτά που έχουν εκτίσει, κάτι λίγα. 18 μήνες. Και με τα, τα ελαφρυντικά και με τη ζωή μας στη φυλάκη. Και όχι, ελαφρυντικά δεν έχει. Όχι, ελαφρυντικά. Ε, όπως προβλέπει συγχωνεύσεις με, ναι, ναι, και διάφορα όλα. τέτοια. Και μετά από λίγο καιρό μπορούν να επανέλθουν να ζητήσουν και οι ίδιοι... Σε ευεργετικέ διαδικασίε μπορούν να κατέβουν και σε εκλογέ. Αν μετά. Και μέσα από τη φυλακή. Οπότε δεν θα μείνει ορθά. Είναι, είναι μεγαλόκαρδιαστική δημοκρατία, ε, δε, είναι πέρα, μεγαλόκαρδι ω ε, χρησιμοποιή. Αλλά και δε. μετά, εγώ σκέφτομαι με την εισαγγελέα. Πάντω αυτή τη στιγμή Είμαι με την καρδιά μου είναι με την εισαγγελέα. Τίποτα που δεν θα έχει παρέσει έξω τώρα. Εντάξει, έχουν μείνει 12 πήραν όρθιοι. Ε, έχει αλλιώ τι θα κάνει. Ε, το λε. Τα πάει να πλέκει με τι αρουλιά μα. Εντάξει, θα βρεθεί κάτι. Ε, Αν έχει θέληση, θα βρει κάτι να κάνει. Λοιπόν, άρα, είπαμε και πριν τα νούμερα, γιατί το εφετίο έγινε στην Αθήνα. Ναι. Τα κρούσματα είναι σε όλη τη χώρα. Οι σέρε δεν έχουν σχέση με την ε, Λεωφορική Αλεξάνδρας. Θέλω τα να δούμε και τι ροέ. Στη Θεσσαλονίκη που γίνεται πίσω ο χάμο και κοκκινίζουν έναν ομό μετά τον άλλον. Κατανοούμε την αγωνία και την απέχθεια όλων αυτών για συγκεντρώσει και μάλιστα τέτοιου τύπου αντιφασιστικέ. Αλλά δεν θα σταματήσουν αυτές να γίνονται με τίποτα. Με και, νιό, να και όσο και Είναι να κα... τις δαιμονοποιούν. Κάποιε στιγμέ που έρχονται κάποια άλλα πράγματα από πάνω και καπακώνουν όλα αυτά. Παρόλα αυτά δεν ευθύνεται σε τίποτα συγκέντρωση. Αν δει κανεί τα νούμερα στοιχειοδό λογικό και ξέρει τη βασική αριθμητική, δεν προκύπτει ότι από το εφετείο διαδόθηκε. Θα θέλανε πολλοί να το κάνουν. Δεκαπέντε μέρε έχουν περάσει. Στι 10 ο... είναι η διακίνηση ο... του ιού. Ε. Ε. Εκεί θα έπρεπε από την προηγούμενη εβδομάδα να έχουμε αρχίσει να μετράμε. Τους, euh, τα κρούσματα στην Αθήνα δεν προέκυψε και τώρα που ανέβηκαν για να εκτρέψουν την κοινή γνώμη από τι δικέ του ευθύνε με τα λεωφορεία που κάθε μέρα γίνεται το αλλού. Κάθε μετρό, καθιστό υπουργό, πάει μια βόλτα στα λεωφορεία. Α πάει μια βόλτα με στο σύγχροι, μετρό. Που ναι, σωστό. Τι να, να δει τι γίνεται. Όχι, πλέμπα τώρα. Ότι μια, ξέρει πότε, τι ακριβώ γίνεται στην πλατφόρμα. Ότι τι γίνεται όταν έρθει το τρένο και ανοίγει πόρτα. Πλατφόρμα σπίτι του έχουν τα παπούτσια μόνο. Δεν έχουν άλλο. Ναι, οκ. Λοιπόν, και κάτι άλλο που φταίνει οι νέοι, από τον ίδιο άνθρωπο, δηλαδή φταίνε όλοι, ακούσαμε το πρώτο ηχητικό, φταίνε όσοι πήγαν στη διαδήλωση, δεύτερο ηχητικό και ένα τρίτο ηχητικό φταίνει τριαντάριδες. Σήμερα είναι προφανές ότι από την ηλικία των θυμάτων ξέρουμε πια ότι ο μεγαλύτερο όγκος των νέων φορέων είναι νέοι. Είναι νέοι άνθρωποι, αλύτερο. Είναι οι πλατείε, είναι τα κέντρα διασκέδαση, είναι τα πάρτι, το λέει, παλιά έχουμε και μια δικονομική αν και τη θέλει Πάμε για νέα μέτρα λοιπόν, τώρα. Δεν είναι 30 χρόνο που πάντα και με τα Λαμβάρκο, Πάμε σχέση, για νέα μέτρα. Άρα κάτι άλλο είναι. Γιατί οι 30χρονοι που ξέρουμε δεν κοινούνε, κοινούνο οι μεγαλύτεροι. Άρα σου λέει δεν έχουμε μεγαλύτερου. Έχουμε κρούσματα και μικρότερα και μικρότερα. φτάνει 30χρονοι. Δεν η έτσι ακριβώ. Ο άλλο είναι και γιαμαρέλο που έχει πολύ δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Άρα εγώ το Η Γιαμαλού τι είναι, δεν είναι επιστήμονα. Πώ δεν είναι. Άρα. Να από τους Έχει βγει στο σκάει. Έχει βγει. Άρα. Άρα ποιο σοβαρή. Χρειαζεύει το πτυχίο επιστήμονα. Και, και επιστήμονα <laughs> το είπε. Τέλει ατέλειω. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Ε, αυτά με, με τι διαδηλώσει, αυτά με την ε, χρυσή αυγή, την ε, απόφαση αυτή του δικαστηρίου, Άργησε να είναι αυτέ οι διαδικασίε, άρχισε να βγει. Οπότε κλείνει ένα κύκλο. Ε, υπάρχει ένα άλλο κύκλο που κλείνει. Ε, τον έχουμε απολαύσει όλοι και θα ακούσουμε εδώ τι καλύτερε του στιγμέ. Ποιο. Ο Βελόπουλο θα πουλούσε τα φάρμακα. Τι Τέλο. Όχι τέλο. Στο φάκελο τώρα δεν θα έχουμε. Το, α... το, το κορονοϊκό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπήρχε το κορονοϊκό. Στο μαχικό. Το Βυζαντινόν ήταν αυτό που έκανε τη δουλειά. Ε, στο, το Εσουρού επέβαλε πρόστιμα σε μια σειρά περιφερειακά κανάλια ύψου 750.000 ευρώ σε όλου μαζί γιατί προβάλανε το Βελόπουλο. Γιατί oh, προβάλανε oh. μηνύματα, όπω λένε έχουν την απόφαση πρόχειρα, αλλά διατυπώνουν με τέτοιο τρόπο ότι λειτουργούν λίγο παραπλανητικά προ τον κόσμο. Λίγο. Δεν ένα μπορούσε σάκ. να επιβάλλει προ τον Βελόπουλο. Uh -huh. Επέβαλε στα κανάλια που φιλοξενούσαν τι εκπομπέ του Βελόπουλου. Γιατί δεν μπορούσε το Βελόπουλο. Κατά τη γνώμη έπρεπε προ τον Βελόπουλο να απευθυνθεί μια υπηρεσία υγεία, να διευκρινίσει αν αυτά τα σκευάσματα ε, είναι διαφορετικά είναι το ένα από άλλο, γιατί ah. κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα. Ναι. Τελειώνει και όλες ναι. και ε, ε, αν, ε, αν και το πρώτο που φτιάχτηκε <laughs> είναι <laughs> κάτι, <laughs> τέλο και δεν είναι μια λυπή ναι. ενυτατική, αυτό δεν το, κάνουν, δεν το έχουν κάνει οι υπηρεσίε υγεία. Το ΕΣΟΥΡΟΥ όμω με αργοπορία και εδώ, γιατί η ελληνική πολιτεία αργεί όπω βλέπουμε. Ε, εντάξει, εντάξει αργεί ναι. 5,5-5,5-6. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό πράγμα και αυτά δεν πρέπει να αργούν, γιατί στο μεταξύ θα βρίζουν κάποιοι. Πουλάνε. Λε να τι άβει, είναι δάκτυλο, θα... μήπω πολεμάει το ιδέε του. μήπως πολεμάει τι ιδέε του βελόπνερ. Εμεί εδώ όμω το έχουμε σε ήχους πολιτικό. Και θα ακούσουμε τώρα για ποιο λόγο τον χτυπάνε, Γιατί είναι πολιτικό χτυπάνε. Πολιτική αυτός δίωξη είναι αυτό τώρα. Προφανώς, δεν είναι μην τα βλέπετε τώρα έτσι. Έχουν βάλει εδώ οι δημοκράτε τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία την ακροδεξιά και τη βαριά δεξιά στην μπούκα. Του μεν του φυλακίζει, του άλλου του κλείνει στόμα. Και από του άλλου κανύπου. Δεν ξέρω να πονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπον. Hey! Λοιπόν, οι διαχρονικών για όσου έχουν προβλήματα φίλε και φίλοι, με ε, μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι το έχει γίνει. Ειδικά οι διαχρονικών. Hey! Πάμε όμως στους στομαχικών, όσοι έχετε καούρε. όσοι έχετε ε, ξυνήλες, ε, ε, γαστροεισοφαϊκή παλληδρόμηση, προβλήματα με τη χώνευση στομάχου και τα λοιπά, στο στομάχου, κτλ, πόνους στο στο μάκο, στομάχου, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν παιδιά. Hey! Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Hey! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλλοπεκίαση, φαλάκα, θα με θυμηθείτε, θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω δοκιμάστε το.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 Ειδικά οι επαδείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Οι Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κοινοφορείτε. Hey! Σήμερα έχω μια ειδική προσφορά, εκπληκτική προσφορά, η οποία αριθμεί την απελευθερωτικών, την κατευναιστικών, την απαλλητικών και την ακραίων. Hey! Αλλά ξέρω ένα πράγμα, για το θυμάστε, η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Λοιπόν, για την ε, Χρυσή Αυγή, ε, μπαίνει όλη η ηγεσία μέσα και οι περισσότεροι από το τάγμα της Νίκαιας που είχαν στη πάρει που είχα μέρος στη δολοφονία του φίσα. Αναστολή από όλους αυτούς, νομίζω ήταν 50-60 κατηγορούμενοι, 60 κατηγορούμε περίπου. Ναι. Παίρνουν μόνο 12. Όλοι οι άλλοι μέσα. Ναι, όλοι άλλοι είναι χωρί αναστολή, είναι. Ναι, ναι. Οι 12 που διαβάσαμε νωρίτερα. Ναι, οι 12 που διαβάσαμε. Γιατί και εμά μα έκανε εντύπωση, πέρα από το διευθυντήριο, μπαίνουν και οι συμμετέχοντε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί οι μάγκε εδώ του Πειραιά. Που... Γιατί ο Ρουπακιάς δεν ήταν μόνο, ήταν αλλά 18 άτομα εκείνο το βράδυ. βέβαια. βέβαια. Δεν λέω για του συνεργού, αστυνομικού που κοιτούσαν. Ναι. Ε, οι αστυνομικοί αθώθηκαν Α, όλοι. Ναι, ναι, μέσα σε αυτού του είχε και αστυνομικό βέβαια. Ε, βέβαια. Αυτοί που έδωσαν τα μπλουζάκια και αλλάξανε μέσα στο. στη Γαδά, νομίζω. Α, αυτά με το. Και όχι μόνο. Και που κοιτούσαν ε, ανέμελα και καθυστερούσαν τι διαδικασίε και τα στενοφόρα. Ναι. Όσοι ήταν εκεί. Από χτε, λοιπόν, γιορτάζουμε. Όχι, γιορτάζουμε. Χθε βγή, βγήκε δι... δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την Επιτροπή του 2021 για έναν Αγγελοπούλου. Ε, ε, να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Αν το έχετε δει, είναι γυρισμένο στο Παναθηναϊκό Στάδιο. έτσι Με ωραία φώτα, καλογυρισμένο, σκηνοθετημένο. Έχει και παραπομπέ και στο Ολυμπιακό Στάδιο Na. και στου ε, τυμπανιστέ τότε με τα τουμπανά και μάλιστα είναι γυρισμένο κάποιο κομμάτι του βίντεο και στην αψίδα των Ολυμπιακ, του Ολυμπιακού Σταδίου ώστε να θυμίσουμε την, την, την έντοξη στιγμή των Δεν Ολυμπιακών ενθέρωσε. Αγώνων. Όλο το άλλο είναι στο Παναθηναϊκό Στάδιο γυρισμένο. Πιο Κάποιοι μαζεμένο. κάνανε τους συνειρμούς θα το πω, αλλά τι? είναι συνειδητοποιημένο. Εγώ δεν τον αποδέχομαι. Κάποιοι κακοπρόεδροι, Ναι, ότι και η Χούντα έκανε τις Φε, στο Παναθηναϊκό το, το, τι γιορτέ του Παναδημοϊκού Στάτου. Ό,τι οι όχι, όχι. εκεί. Δεν ναι, και ναι, καλά, ναι, ρε παιδί, πάντα υπάρχουν. Μην γιορτάσουμε, μη χρειαζόμαστε μια ανάταση. Μπράβο, τι θέση και ρε, καλά, όλοι, πραγματικά Αμέσως να μπα στη Χούντα. Τι υπάρχει του σήμερα με τη και γιορτέ. σίγουρα. Το Το Μάλλον οτιδήποτε εθνοπατριωτικό σε αυτόν τον τόπο εκφράζεται μόνο με κιτς Δεν μπορεί αλλιώ. Ε, Υπάρχουμε όλοι που αγαπάμε αυτό τον τόπο Με εξαίρεση Την πατρίδα μας Μισό Την αγαπάμε την πατρίδα μας Εδώ γεννηθήκαμε Ό,τι και να γίνει εμείς θα μείνουμε εδώ Δεν θα φύγουμε Γιατί πολλοί από αυτούς που ετοιμάζουν τις γιορτέ, Αν κάτι γίνει Θα λακίσουν Θα την κάνουμε, έχουν ήδη τα και τα Όπως την έχουν κάνει και στο παρελθόν με το λαό θα είμαστε. Ποτέ δεν υπερασπίστηκαν και τη χώρα. Για αυτήν την περίπτωση. μόνο με του κατακτητέ συνεργάστηκαν. Τους πάντα. <laughs> ναι. Τα κέρδη του πάντα. Τα κέρδη του. Αν συνέπιπτε και κάτι άλλο, και στα κατά καιρού ξεπλήματα παίρνουν μέρο. Για να δείξουν ότι είναι και δημοκράτηση. Ναι. Αλλά αυτό. Υπέρ το κίτ που υπήρχε τότε με τη Χούντα, στο ίδιο στάδιο. Με κάποιου τρόπου μπορεί κάποιο να πει ότι το βλέπει και σε αυτά που είδαμε χτε. Με κάποιο τρόπο πιο μοντέρνο. Με εξαίρεση, ξαναλέω. Ναι, ναι. Έναν και μόνο που. Έχει μια καλύτερη αισθητική όσον αφορά ποιος? τα θέματα, έτσι, τα εθνικοπατριωτικά, τι στολέ, τι ανφέσει, του τσολιά <laughs> κτλ. υπάρχει μια αισθητική άλλη. Έτσι όπω την είσαι καντι στολή δεν είναι τσουλιά. Ε, αυτό είναι ωραία. Συγγνώμη, βάλε φούστα κατευθείαν. Γι' αυτό είναι. Συγγνώμη, αλλά έχουμε και ενοχέ κάποιε. <laughs> <laughs> Εντάξει, τι αποβάλλεται. Το 200 ετών έχετε φτάσει. Φτιάξαμε λίγο, μα, μάλλον μάλλον μα έστειλε η επιτροπή. Το βίντεο αυτό με το τραγούδι του σαβόπουλου αλλά σε χωροδιακη εκτέλεση μας το έστειλε σε δύο κομμάτια για να το παίξουμε στη ραδιοφωνική του έκδοση εδώ και πρώτη και μόνο στην Ελληνοφρένεια. Αρνεί γιούρμπαση, αρνεί παϊδάκια ζυσκάρα. Ζηγούρι γιούρμπαση γίδα νερόφραστη με λατοπίπερο. Τι έγινε κοστάκι, σε γουστάρι χωριά της ατζέντα. Τόπα ένας εξωγήινος. Zimmens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Παρέα είμαστε. Να το συμφωνήσουμε αυτό. <Το> είμαστε σοσιαλιστές είμαστε, είμαστε, τίποτα, είμαστε, Να ζει, ή να μη ζει. <Το> Για να Για να, παιδό, για να παιδό, παιδό, παμονι, και παραμυδάτσι Όλα <Το> Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μισοτάκι. Ο μικρομεσα. Το μέλλον είμαστε εμεί. Αυτό ah, μας ενώσει κάτι. είναι το πρώτο μέρος. να κάτι. Είναι το πρώτο μέρο θα ακούσουμε και το δεύτερο μα πάει και στι διαφημίσει. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Πάνε και Ζήμενς Φιλοκαλούμε με και φιλοσοφούμεν άνευμα μαλαγίας. Επιστρέψαμε από τους Ιηρούς τόπους με ευλάδια. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Τι είπατε. Εσείς ποιος είστε, πώς λέγεστε. Ναι, ναι, από εδώ το πουλάκι. You are the one, σου, μα. Μα, τι στροφή με ρωτάνε, Γεια σου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μην αφαιρεί η η γυναικός Φυσιανισμός! Πριθοδοξία! Μουσική Σόπασε κύρα Δέσποινα, και μη πολύ Παιδιά, κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε! είκαμε, τι πάταμε. Κανεκρί! Κάνε κανεκρι <ΣΣΣ> Εδώ Ελληνοφρένια, βλέπω και στα social, σχόλια για τη Χρυσιαυγή για τις φυλακίσεις που θα γίνουν σε λίγη ώρα, τα κελιά και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω με αφορμή αυτό που παίξαμε πριν λίγο με το «Ασχαρτίσουν οι χωροί», ότι δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι εξεγείρονται για τον πολιτισμό που δεν ασχολείται με ενδόν και θα μας εξοντώσουν. Είναι, ορίστε έχουμε. Σαββόπουλο, έχουμε. Πρωτοψάλτη, Έχουμε Λιγνάτ να γλυφτά τα γάλματα. Έχουμε μαρκουλάκι, Έχουμε τον Άλλον τον, τον Κουρί στην Ερτένα. Να Υπάρχει πολλοί από χάρτ κορ. Έχουμε Γαϊτάνο, έχουμε Ποχδάνο. Βεβαίω. Έχουμε, έχουμε Ποχδάνο για ποιήσει. Θα σου πω, εγώ θα το κάνω και ο ναι. Έχουμε όλοι σου ποιήσει. πω έχουμε πάρει μόνο δύο Νόμπελ λογοτεχνία και δεν έχει έρθει και ένα τρία. Μήπω ακυρώθηκαν, σαν τα καλυστία. Μήπω δεν γίνανε. <Λε> <Λε> <Λε> <Λε> γίνανε. <Λε> Όχι, ανακοινώνεται, αλλά μα ναι. Δεν ξέρω. σω τον αφήνουν να μεστώσει. Έγινε ένα ολοκληρωμένο τύπο όπω είναι νωρί. Μπάρ το μυαλό του αέρα και χάσει η ποιήση. Ναι, σωστά. Οπότε αυτά. Τώρα, ε, είναι κουρασμένη η αστυνομικοί, πρέπει να ξέρει. Τι παιδί πάλι, <laughs> Κάθε <laughs> μέρα <laughs> στα εξάρχεια. Νάξτε, το μπίρι, μπίρι, δίπλα, να ξετοχρησοκοϊδί πύρη-πύρη δίπλα να κάνουμε με παρεμβάσει με το ξεοκοϊδί. Ο ίδιο που πηγαίνει, όπω λέει. Ναι, σε λέει, κουράζει ναι. να σου λέει ιστορίε. Εμεί με τον Ανδρέα, άσε μα αγάπημε να πλακώσουμε τον ξύλο, ξύλο τον κόσμο ελεύθερο. Βλέπω, οι κάμερε έχουν στήσει έξω το σπίτι του Μιχαλολιάκου. Και σπίτια άλλων από ό,τι βλέπω Και περιμένουν να πάει η αστυνομία να παραλάβουν τα δέματα Μα. Ο Μιχαλολιάκος μια που το είπαμε Ωραία. Οι ποινές Κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών Ηλίας Κασιδιάρης Κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών Λαγός Κάθριξη 13 ετών και 8 μηνών Γερμενής Κάθριξη Ο Γέρθητο Τι γλυκό που ήταν τότε στο θέμα, 13 ετών και 6 μηνών Παπάς Κάθριξη 13 ετών και 3 μηνών Παναγιώταρο κάθεξη 13 ετών. Σκέτο, Μαθεόπουλο κάθεξη 10 ετών. Μάστε. Αυτά από τα, τα επίσημα έτσι να ακούγονται κιόλα γιατί έχει μια αξία και αυτό. Η αστυνομικοί είναι κουρασμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Του φορτώθηκε τώρα και ο κορονοϊό. Έχουν τον γκάμα το τη δουλειά. Έχουν και τη νέα μάνα. ομάδα να χτίσουν το δράση αυτό που λέγεται. Στη Θεσσαλονίκη. που, Θεσσαλονίκη, που Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωσε. Και μόνο και ομάδα. εκεί θα είναι αυτή η ομάδα. την ανακοίνωση, για εκεί την ανακοίνωση. Τι να σου είναι. τώρα, μόνο. Πάντω μια παρένθεση μικρή. Επειδή είχαν πάει για παράσταση στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό. Και άργησαν να ανέβουν τα κρούσματα. <laughs> αυτό που <laughs> είδαμε που ήταν ο ένα πάνω στον άλλον. Και άργησε <laughs> να τα διακόψουν. Ποιο. Ποιο. από Υπουργό. Εγώ... Τι γίνεται με το ελληνικό, με αυτά και με αυτά. Έχει πάει προ τα πίσω του ελληνικό. Γιατί δεν ασχολούμαστε. Εγώ πριν ανέβω Θεσσαλονίκη, ναι. ξέρετε, σταμάτησα στη Λάρισα. Τι γινότανε. Στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι μια πολύ ωραία πόλη με ένα δίκτυο πεζοδρόμων. να το αυτό γενικώ σε σχέση με την και του μεγάλου παζοπορέ. Όχι, είμαστε και 500.000. Συγγνώμη. Οκ, ναι. Και σε αυτού του πεζοδρόμου. Πώ να σου πω τώρα, έχει πάει σε διαδήλωση. Έχει σε διαδήλωση. <laughs> ε, Κάπω έτσι κινιώτουσαν όλοι. Και επειδή εγώ είμαι και από την Αθήνα και είχα. Όχι ότι φόραγα μάσκα, δεν φόραγα ούτε εγώ. Uh -huh. Αλλά κοίταξα τι παίζει και είδα μόνο μία κυρία με μία μάσκα στο χέρι. Τι <laughs> είχε νιθεί. Α, ah, στο χέρι. Εκείνο το βράδυ πρέπει να ήταν και 10.000 κόσμου γύρω-τριγύρω. Και τώρα ακούει η Λάρισα έχει κάποια θέματα. Ε, και γενικώ και στη Θεσσαλονίκη που ανέβηκα, μην είχα ανέβει και εγώ. Και που στη ανέβηκα Φθαλονίκη μετά. Θεσσαλονίκη ήταν λίγο. Ναι, εντάξει. Πατήσουμε πατώσε. Ναι, μιμούμαστε Έχει. τα λεωφορεία και τα τρένα. Τι την να, άλλο, κάνουμε, παντού τρένα. Ναι, ναι, μα συγγνώμη, στο πρώτο κύμα υπήρχε μια συνολική από τα πάνω προ τα κάτω υπακοή, πειθαρχία. Δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ βλέπει ότι μπάζει όλο αυτό από παντού. Δεν σε πείθουνε. Τι να κάνουμε. Μέχρι επειδή δεν είναι ο Τσιόδρα, δεν επιθόμεθα. Τι να κάνουμε τώρα. Κακός. Δεν πειθώ από τη σοβαρότητα γενικότερη και τον τρόπο που Μα το αντιμετωπίζουν γι' αυτό. Σου λέει παίρνω μέτρα και Γιατί να φοράμε φοράμε μέτρα τη είναι μέτρα Και σου λέει ότι 9 άτομα η μεγαλύτερη. Αλλά, ε, ξέρω στην σε τάξη ένα 25. αλλά στην τάξη 25. Στην ταβέρνα όσοι είναι αρκεί να έχει επέ, Και μάσκα. στα λεωφορεία αυτό, ε λες τώρα Υπάκου, που... Που Υπάκου, Εδώ στην Αθήνα που διπλα δίπλα-δίπλα. Οι υπουργοί οποτεδήποτε έχουν βγει, οπουδήποτε έχουν βγει, δεν φοράνε μάσκα, ή τη φοράνε και τη βγάζουν, ή τη φοράνε τη μισή πάνω-κάτω. Δεν υπάρχει μια συνέπεια. Έχει χαθεί αυτό το παιχνίδι από την αρχή. Θα μου πει. Κανεί δεν έχει πει όμω πόσα πηγούνια δεν έχουν αρρωστήσει. Κανεί δεν το είπε. <εδώ>, Όλοι λένε για ανθρώπου. Τα πηγούνια κανεί δεν τα σκέφτεται. Θα μου πει τώρα αυτό που έλεγα πριν κάποιο που ακούει, ότι και εσύ περιμένει επειδή δεν δίνει το καλό παράδειγμα. Όχι, κάνω ό,τι μπορώ για μένα, προφανώ για του γύρω μα. Αλλά βλέπει ότι ε, ε, ε, ε, ε, ειδικά μετά τον τουρισμό δεν έχει. Δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν Και στα σχολεία και στα νοσοκομεία αργήσαν πάρα πολύ Και δεν είναι μόνο ότι εγκαινιάζουν ΜΕΘ Βλέπω καταγγελίες γιατρών, νοσηλευτών που βγαίνουν και λένε Ότι δεν έχουμε εδώ το απαραίτητο προσωπικό Γίνονται λίγο τσάτρα πάτρα όλα αυτά Και με βαρύγδουπες επικοινωνιακές παπάντζες Αυτό νιώθω βλέπω και προσπαθούν έτσι να καλύψουν και να ρίξουν όλε τι ευθύνε στον κόσμο. Τι λέγαν τόσα χρόνια ότι οι ξένοι θα φέρουν τι αρόστια. Ποιο τη τις έφερε τη τις οι, οι ξένοι; αρώσεις. Οι καλή ξένει, οι ποιοτικοί <σοφίλοι> τουρίστε, βέβαια, όχι αυτή η βρομοπράγενή. Αλλά προσφύγει <σοφίλοι> <σοφίλοι> <ήκανε σοφίλοι> κάπου... δεν είστε καμιά αρρωσία του. Του κολλήσα μου. Τι δεν ήλθε ερώτησε, του σχολήσαμε. Είχαμε μείνει ότι είναι κουρασμένη η αστυνομική, Βγαίνει ο Παλάκα στο στον Αυτό είναι οι συνδυαστή, δουλεύει. Όχι είναι μάτω. και εργαζόμενο κάπου. Τον βλέπει όπω τον βλέπει. Θε να δουλέψει. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Α πούμε οι συνδικαλιστέ επίση δεν τον είχαν διώξει, θυμάμαι. Είναι, δι... είναι εύκολη δουλειά να είσαι σε πάνελ κάθε πρωί. Όχι. Παμπράβο. Α, να δι... τα δι... πούμε δι... Δι... και αυτά. Οι, οχι. Οι, οχι. Με όλου δίπλα εκεί τριγύρω και τλήμα. Στο λεφτά. Το πάνελ αυτό οπλοφορεί. Δεν το ξέρω Να το χειρίσει το μάτι. να ρίξει μια κουβέντα. Δεν το ξέρω αυτό. Βγαίνει λοιπόν ο Μπαλάσκα και λέει πόσο κουρασμένη είναι αστυνομική και για ποιο λόγο. Στο τραπέζι η νυχτερινή καραντίνα, μετά φαίνεται πως είναι σε αυτή τη φάση, δηλαδή η απαγόρευση κυκλοφορίας από μια ώρα και μετά, πόσο εύκολο είναι εφαρμοστεί εδώ βέβαια. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, δεν αστυνομική... είναι εύκολο. Γιατί το Και Αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και η αστυνομική Άτσι. έχουμε κουραστεί, θα σας πω την αλήθεια, η αστυνομική έχουμε κουραστεί πάρα πολύ από αυτή την υπόθεση. Πάρα πολύ. Ένα θέμα είναι ότι έχουν κουραστεί αστυνομικοί από αυτή και από αυτή την ε, είναι υπόθεση. Υποθεστικό. Και όταν το ρωτάει ένα στασοπούλ, του λέει τι θα μπούμε το βράδυ, καραντίνα στην απλή. Λέει δεν είναι εύκολο. Το άκουσες, το είπε. Το βάλαμε τρεις φορές, Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι. Περνάει κανένα δίλεπτο. Έγινε πιο εύκολο. Η ανυπακοπή ιδιαίτερα των νέων μα έχει κουράσει μια. Δεν φοβούνται καθόλου. νεολοίε σα το λέω εγώ ευθέο και από τηλεοράσω. Δεν φοβούνται καθόλου πλέον. Έχουν ξεψαρώσει τόσο πολύ και λένε και ακόμα ότι και να κολλήσω. Λένε σα πω. τι θα πάει. Είναι 18 χρονών τι θα πω. Παρά τι κάνουμε σε αυτή στην περίπτωση κερβάσα. Σε αυτή την περίπτωση ένα μέτρο όπω η απαγόρευση, η βραδινή απαγόρευση ελπίζω τουλάχιστον γιατί όλα αυτά τα event γίνονται μόνο. Πολλονο αυτό δεν θα αποδώσει. Μετά τι 1 η ώρα μαζεύονται. Πριν δεν ήταν εύκολο Τι έγινε ξαφνικά Ξαφνικά έγινε εύκολο και είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να αποδώσει ε, Με τους κουρασμένους ε, συγγνώμη. Επειδή Είναι γιατί κουρασμένοι Κάνε σε ένα κουρασ? οκτάωρο μονότονο Δεν κουράζε Λίγο <laughs> δράση να έχω να κυνηγήσω πιτσιρικαρέους <laughs> Να πλακώ το ξύλο να μπορώ κάτι Τώρα από τη μία και μετά ε, θα δεις τι να γίνει. Τι θα κάνεις. Άμεση δράση λεγό. Αυτό θέλει. με τον κορονοϊό. Ναι, ναι, τι ναι. θα κάνω ένα οχτάρο να περιμένω θα καθόμαστε στο γραφείο. Τι κοπάνησα. Τι χάλασες. Το νερό έριξες. <laughs> Άλλος νερό. Τσίπρας μας βρήκε <laughs> που γκρέμπιζε τα νερά εκεί Εμένα στο χατζινικολάου. Τι να κάνουμε. Ο, αυτό μου ήρθω. Όποιος ρίχνει νερά είναι Τσίπρας ναι ενώ μιλάει Μάλιστα. λοιπόν αυτά με τους κουρασμένους αστυνομικούς φάνηκε η κούραση του Μπαλάσκα είπε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δεν είναι εύκολο και αμέσως μετά είναι εύκολο και είναι η μόνη λύση πρέπει να ελέγξουμε τους μικρούς τα κυνηγάνε δηλαδή τώρα μετά τη μία θα κυνηγάνε τα, τα παιδιά Ωραίο στους δρόμους αυθώ. Θα βλέπεις τα skateboard να παίρνουν φωτιά και από πίσω τα άγρια παιδιά και από πίσω μπάτσου σου είπα, πιτσιρικάδες κάνε στην άκρη. Δεν θα λένε έτσι τόσο ευγενικά. Ε, τι να πω, πούς, ε, δύο, ο ναι, ο το κολλόμενο Η ελληνική αστυνομία ειδικά με τους μικρούς έχει ένα θέμα όπως ξέρουμε ειδικά αν είσαι 14χρονος Ά, καλά, οπότε μην περιμένει τέτοια ευγένεια εκεί θα πέφτει οπλίζω, το αποδείξη οπλίζω πιτσιρίκα μη γελάς μη το κοροϊδεύεις γιατί δεν ξέρεις τι δεις, είναι και κουρασμένοι ναι. είναι και κουρασμένοι, είναι τα νεύρα του συνοριακά, όπως ξέρουμε δεν ήθελα και πολύ κυρία Πρόεδρε, ήμουν να, Μ, να το κάνω. το πιε πει ο κύριος Μαλάσκας πάνω ο 14χρονο, λοιπόν, μια που τα έφερε η κουβέντα, ήταν για τέσσερι μέρε μέσα, δεν είχε δει κανέναν. Ποιονδήποτε. Να... Χιμόταν και λίγο στο πάτωμα. Από πάτω. το να θυμηθεί ο μικρό Το μεγάλο άνθρωπο θα βάλει στο πάτωμα. Μαζί με τους άλλους τέσσερις του άλλου τέσσερι εκεί οι του. Εν πάση περιπτώσει, ανακρίτρια του άφησε ελεύθερου. Λίγο πιο λογική, του άφησε ελεύθερου και βγαίνει χθε ο Χρυσοκοτήτη που είχε πάει Θεσσαλονίκη να μιλήσει για αυτόν τον 14χρονο. Το θρασίμη. Και να πει να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Προσωπικά, με θλίβει το γεγονό τα παιδιά πρέπει να είναι στο σχολείο του. Η θέση των παιδιών είναι στο σχολείο του, δεν είναι στον δρόμο. Και θέλω να σα πω: Κανεί δεν θέλει να κυνηγάται Μπράβο! Οι ίδιοι αστυνομικοί είναι γονεί και έχουν παιδιά και το ξέρουν αυτό. Και δεν θέλω να επεκταθώ. Η υπόθεση, όπω ξέρετε, βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Με απόφαση τη οποία ζητήθηκε και αποφασίστηκε η κράτηση των παιδιών. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η ενάκριση πήρε όλα αυτά τα μέτρα. Δεν απομονώθηκε κανένας νεαρός από την οικογένειά του και την νομική του οικογένεια. Δεν απαγορεύτηκε ποτέ στο αγόρι αυτό να δει τη μητέρα του ή το δικηγόρο του. Του επετράπη, του επετράπησαν πολλές επισκέψεις και πει επετράπησαν τα πάντα. Εγώ έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα το Χρυσοκοϊδί. Ό,τι και να λέει, Πώς ακόμη και να πει ώστε. τώρα ότι ώρα είναι 2 παρατέταρτο και έχει ήλιο εδώ στον πειρασμό, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Με τίποτα. Δηλαδή, πιστεύω τον μαθητή, δικηγο... το... τη δικηγορίνα του μαθητή, ότι δεν είναι καθόλου μόνη. Και που μιλάμε ότι το αφήσαμε, το αφήσαμε περιθώριο να δει το δικηγόρο του, ότι ο 14ο έχει δικηγόρο. Ότι και τον, τον έχουν, έχουν που να μαζέψει, μαζέψει μέσα τέσσερις μέρες. Και θα μέρες. αποφασίσει ο Χρυσοχοείδης ότι η θέση του δεν είναι στον δρόμο. Σώπαρε μεγάλε, θα mm. μας πεις που είναι εκεί η θέση και είναι στο σπίτι. Δες το λέει κανείς. Το λέει πολλοίς κόσμος. Πολλοίς κόσμος, κόσμος το λέει, δεν πάει Λικά στο σπίτι για το Επίση, δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα το Χρυσοχοίδη και αν τον πίστευα μέχρι πριν 15 μέρε, από τη μέρα που έβγαλε την ανακοίνωση για τα όσα έγιναν στο εφετείο, τη συγκέντρωση για τη Χρυσή Αυγή, που είπε ότι έπεσαν 150 μολότοφ. Ναι, Καλά, και 600. Εσύ να θα ήμουν και εγώ αν δεν ήταν εκπομπή. σου μέχρι πριν να αρχίσει εκπομπή. 150 μολότοφ. Τι 150 μολότοφ μα δουλεύει. Δηλαδή. Δηλαδή, πόσο ψέμο. Δεν δηλαδή, πιστεύει ότι είχαμε δίπλα και ένα τέτοιο και ένα βαν του βενζινάδικου για να βάζουμε τι βενζίνε. Ψέμα... Ξέρει πω βενζίνη θέλει 150 μολότοφ. Δεν βγαίνει η μάνα μου. Ήταν εκεί βενζίνη άνθρωποι. Και του λέει στα μούτρα του κοροϊδεύει. Πέρα, το πέρα από αυτό, επειδή ήμασταν εκεί, έχουν βγει και τα βίντεο, όλα τα βίντεο. και ο Βιερόπουλο έβγαλε, αν δεν κάνω ένα καλό. Όχι, τα βάλαμε ναι. κιόλα, τα έχουμε βάλει. Ε, πού, στο ραδιόφωνο. Α, ναι, σε τα έχουμε βάλει στους και στο site, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. ναι. ε, Φαίνεται από όλα τα βίντεο ότι ξεκίνησαν οι αστυνομικοί με την άβρα για να διαλύσουν τον κόσμο. Μετά έπεσαν οι πρώτε σκρώτου λάμψη και σιγά-σιγά άρχισε ο κόσμο να φέρνει και να πονεί. είναι Πέφτουν, πού να σου πω, σε διήμερο ταραχών. Ε, άντε, ένα ναι. βράδυ, θα σου πω, ένα βράδυ ταραχών κάπου εκεί. Εκεί τα επεισόδια αυτά καθε αυτά κράτησαν πέντε λεπτά. Γιατί διαλύθηκε, το, το διαλύσαν. Μπαμπα, Πότε πρόλαβαν, θέλω να πω, θέλει να πει ο Ξοχοίδης το πείμα του ότι οι ταραξίε και έριξαν. Πες, δέκα μολότοφ, 20. 150 δεν το λε. Ένα Ά, θέμα είναι ότι δεν έχει καμία επίγνωση Όχι. και καμία δεν τον ενδιαφέρει τίποτα μπορεί να πει το οποιοδήποτε ψέμα να πάσα στιγμή με τη σοβαρότητα που έχει το ύφο του αυτό το γνωστό και δεν τρέχει απολύτω τίποτα ένα τόσο θέμα είναι, κινησμός, είναι ότι εσύ με πριν τότε κινησμός. πίστευες στο Χρυσοχοίδη και από τότε μόνο, να εμένα το, το λες Α, το δεύτερο θέμα είναι ότι μπορεί να έχει δίκιο για τις 150 Μολότοφ από ποια πλευρά πέσανε <laughs> ναι, αυτό ναι. είναι το θέμα. Ναι, το εγώ, εγώ σιλοφέσανε 150 Μολότοφ. Άρα δεν τον πιστεύουμε για το 14χρονο. Τη λοιπόν, έριξα, θα... έριξαν. Ποιο τη έριξε, Αυτοί που λένε, οι 600 ή yeah, παρακρατική. Αυτά, δεν θα μπούμε σε όλο αυτό. Yeah. Υπάρχουν υπηρεσίε στην ελληνική αστυνομία, yeah. να μείνουμε λίγο, οι οποίε κάνουν τα περίφημα ψυχολογικά τεστ. Με μεγάλη επιτυχία όπω έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και όπω θα ακούσει και τώρα. Γιατί τον θυμάσαι τον Μποτσέπη. Ο τον... αγάπη μόνο. Στην Ιλανίδα που ήταν ένα πάει στην Ιλανίδα και φτιάει του. Ναι, Και μόνο και τέτοια. Okay. Σύνοριοφύλακα θα γίνει, θα γίνει ναι, σύνοριοφύλακα. Μόνο του το νομίζω, βέβαια, και καιρό. Γίνει... Περίμενε, ah. θα σου πω ότι είπε πάλι μόνο του. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Ε, θέλει να γίνει σύνοριοφύλακα, είναι μια παράλληλη υπηρεσία κάπω. Αλλά ε, κάνει check, ελέγχου, ψυχολογικά τεστ. Όπλο θα έχει. Από ό,τι ξέρω, τον βάλανε στα ψυχολογικά τεστ και πέρασε τα ψυχολογικά τεστ. Από κάτω. Και θα ακούσουμε τώρα πως ο ίδιο το παρουσίασε στα social media. Αγάπη μόνο αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες Σήμερα, Δευτένα, 19, του 2020 Ο Βάιναλ Μάχη Μοσηγέτης Μας Σούπερ Πότσεπ Αναστάσιο Παρουσιάστηκε επιτυχώς Στην ψυχοτεχνική επιτροπή Της Ελληνική Αστυνομίας Για τους Συνουργιακούς Φυνακές 2020 Όπου και εξετάστηκε στα ψυχοτεχνικά Μετά από 3 ώρες περίπου Του ανακοινώθηκαν τα αποτενέσματα τα αποτενέσματα Τ είναι... yeah! yeah! Πέρασα με μου. Σε μου για όλα! Σας ευκανιστό για όλη την και την στήριξη συγχυνούμε! Κρύθηκα ικανός! Ευκανιστό Θεέ συγνώμη λέ... Συγγνώμη, αυτό <χει> πέρασε! <χει> πέρασε αυτός! Η φωνή είναι το λιγότερο, όπως λέει ο ίδιο, Η φωνή το λιγότερο, από πού ξεκινάνε όλα! Καλά και <χει> εντάξει. Όπως λέει ο ίδιο πέρασε τα ψυχοτάδε τεστ από την ελληνική Ποιο, αυτό το πέρασε. <χει> Ποιο τον πέρασε, Η Επιτροπή. Μπράβο, μπράβο. <χει> Επειδή θα ψάχνουμε κάποια στιγμή τα γιατί και τα διότι. Και ναι. ψάχνουμε κατά καιρού να ξέρετε ότι ο Ποντσέπη πέρασε από την Επιτροπή επιτυχώς Ναι, που συζητάγαμε από τότε. Οι Γρηγορόπουλο, αν περνάνε ψυχολογικά τεστ, τα κτλ. Και τότε. Να τα. Ναι, να, ναι, ναι. ναι. Ορίστε, μπράβο. Και ναι, Το πέτυχα, το σκότωσα, το Σύριο. Λοιπόν. <χει> Και ένα μήνυμα πριν πάμε σε... Θα πανηγυρίζει αυτό. Την διαφημί... έσκασα τη βάρκα. Σε διαφημίσεις. Καλησπέρα, Αλεθιμιού και Αποστόλη. Καλησπέρα. Σας ακούω περίπου 13 χρόνια από το γυμνάσιο. Πο. Να, αλλά χρόνια τι κάνουνε. Έχουμε βαδίσει και ταξιδέψει μαζί για πάρα πολλές ώρες. Καλησπέρα. Όταν γυρνούσα από το σχολείο και τη σχολή, πρώτα μαθήτρια. Έπειτα mm. ω φοιτήτρια και εργαζόμενη και πλέον τα μεταπτυχιακή φοιτήτρια από την όμορφη και πορτοκαλή Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, απλά ένα ευχαριστώ που yeah. μου μα κρατάτε συντροφιά και από ένα φιλί στον καθένα συνεχίστε. Oh, αγάπη, αγάπη μου. Έτσι. Ναι. Η λιγερή. Λιγερούλα. Λοιπόν, όντω μα ακούει από, θυμάμαι και ο Τωρία. Μα ακούει ah. γιατί έστελνε μηνύματα, μα ακούει συνέχεια και είναι από παιδί. Λοιπόν, νά, και κάποια παιδιά. Προε αυτό τη παιδί. Προε έτσι, θα το πω αγάπη μόνο. Διαφημίσει. Έχουν αρχίσει οι δηλώσεις των χρυσαυγητών βλέπαμε πριν τον Κιάδα τον Γερμενή Να τον με... πνίγει το δίκιο Ναι με ένα αυτοκίνητο πίσω ήταν παιδιά, παιδιά και... δικά και του, και του. Και αλλά ε, είναι μια τώρα προσπάθεια να το παίξουν οι ήρωες αγωνιστές ότι η δημοκρατία εδώ ε, το, το σύστημα το τους το ναι προφανώς γιατί κοιτάνε την επόμενη μέρα σε 3-4-5 χρόνια όταν θα ε, έχουν αποφυλάκιστεί με, κάποιους, με κάποιες διαδικασίες Κλείνουμε εδώ ε, επειδή θέλατε κι εσείς το δεύτερο μέρος θα βάλουμε θέλουμε να το βάλουμε όλο αλλά είναι ολόκληρο είναι πολύ είναι 5 λεπτά οπότε ακούμε το δεύτερο μέρος τον από Του καλλιτέχνε της εποχής μας, χωρίς, μας. Ναι, χωρίς, για τα 2021 για τις επιτροπές για τα 200 χρόνια ελληνοφρένειας αξιά, και όχι μόνο Ελλάδας και με αυτό σας αποχαιρετούμε Γεια σας Όταν είδα τη φωτιά να τι με Φιλοκαλούμε και φιλοσοφούμε ένα άνευμα αλλαγγίας. από τους το, το, το, το ιερούς τόπους με ευλάδεια. Μία σοβάρο έτερη Χρυσή Αυγή. <Τι, <Τι, <λεμία> Τι είπατε? <Τι Εσείς ποιος είστε, πώς λέγεστε. Να, αποδώστε, δείτε το πουλάκι. <Τι> Γεια σου μα! ΜΑ! Δύο χώσες και με ρωτάνε. ΜΑ! ΜΑ! ΜΑ! μα. Στάντρα, <χωρεί> τελιά, Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Θεία, πρόσωπη αγάπη που Της επιχρήμασης γυναικός Το σιδηρών και κλείδωμα και Χριστιανισμός, Η Και κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Με τι πάθαμε Κάνε άκρη Κάνε άκρη